Κεφάλαιον Α, σελίδα 856, στήχη 1 ως 9. Ποιοι να εκλέγονται επίσκοποι. 1. Πάύλο, δούλος του Θεού, Απόστολος δε του Ιησού Χριστού, διαναδιαδίδω μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αληθείας που οδηγεί στην ευσέβιαν. 2. Και μα στηρίζει στην ελπίδα της αιωνίου ζωής που μας υπεσχέθει ο Θεός, ο οποίο δεν ψεύδεται ποτέ. Μα υπεσχέθη δε ο Θεό την αιωνιαία ζωή προπολών αιώνων, διαπρότιμη φοράνση των παράδεισων, όταν εξεδιώκονται οι πρωτόπλαστοι. 3. Εφανερώσε δε αυτήν του χρόνου καταλήλου, του οποίου αυτό όρισε. Εφανερώσε δηλαδή των λόγων του, το Ευαγγέλιο του, με το κήρυγμα που ω θησαυρό, πολύτιμο και ιερό, εν επιστρέφθη και ανετέθη σε με, σύμφωνα με τη διαταγή του σωτήρω μα Θεού. 4. Εγώ λοιπόν ο Παύλος γράφω την επιστολήν Τάφτην προς τον Τίτον, γνήσιον τέκνων που αναγεννήθη από εμέδια τη της πίστεως η οποία είναι κοινή και αυτόν και εις εμέ. Ήθε να είναι μαζί σου χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Σωτήρα μας. 5 αυτό σε αφήκα στην την Κρήτη, για να συμπληρώσει όσα παρέλειψε εγώ και εγκαταστήσει εις κάθε πόλη μπρεσβυτέρους όπως εγώ προφορικώς σε διέταξα. 6. Θα εγκαταστήσεις δε πρεσβύτερων μόνον εάν από τους υποψηφίου κανεί δεν διατελεί υποκατηγορίαν, εάν είναι σύζυγος μιας και μόνη γυναικός και εάν έχει παιδιά τα οποία να είναι επιστάες των Χριστών και να μην κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. 7. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος ως επιστάτης εις τον οποίο ο Θεός εμπιστεύει τη διεύθυνση του οίκου του, να μην είναι αυθάδη, οργύλος, φίλος του κρασιού, να μην είναι βίαιος και δέρνει με τα χέρια του τους άλλους, να μην μαζεύει κέρδη, παράνομα και σχρά. 8. Αλλά πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπά το καλόν, να είναι φρόνιμος, δίκαιος, ευσεβής, εγκρατείς. 9. Να υπερασπίζει και να κρατεί καλά τον αληθή και αξιόπιστον λόγων που συμφωνεί προς την αποστολική διδαχήν, διαναδύναται και να προτρέπει με την υγιά και ορθήν διδασκαλία και να εξελέγχει και αποστομώνει εκείνους που αντιλέγουν.